Από ό,τι λένε και εδώ αρκετοί γιατροί που είναι στα θεσμικά όργανα, το Τμήμα επιγόντων ποτέ δεν ήταν καλύτερα, ποτέ δεν είχε περισσότερο προσωπικό και φυσικά ποτέ δεν ήταν το πολλοί κόσμος σε εφημερία σε πραγματική ενεργοεφημερία. Yeah. Αυτή τη στιγμή έχουμε χειρουργούς, έχουμε βαθολόγους έχουμε γενικούς γιατρού, έχουμε τα πάντα στο, στο Τμήμα Πηγόνων. Εκεί που νοσεί πάντα το νοσοκομείο και θέλει τι δουλειά ακόμα για να τακτοποιηθεί αυτό το ζήτημα, είναι το νοσηλευτικό και για το οποίο όμω το νοσηλευτικό ήδη έχουν προσληφθεί, ήδη ε, τρέχει μάλλον η, η, η ανάληψη υπηρεσία. Από 13 άτομα μόνο για το νοσηλευτικό εκτό των άλλων των παραγιατρικών επαγγελμάτων. Όταν λέμε τρέχει η ανάληψη υπηρεσία, δηλαδή προλαμβάνονται ω ο, ο νούπο. Ναι, έχουν προσληθεί 21 άτομα και μάλιστα 21 αυτά άτομα είχαν προσληφθεί την ημέρα που μα έκανε επίσκεψη εδώ ο κ. Κόνσολα και ήταν ενημερωμένο γι' αυτό. Γι' αυτό μου φάνηκε παράξενο το γεγονό ότι έκανε αυτή την ερώτηση στον Υπουργό. Είχε ενημερωθεί και για του γιατρού που θα ερχόντουσαν και του επικουρικού και αυτού που θα έμπαιναν στα επίγοντα και πώ είναι τα επίγοντα τώρα και Τώρα με παραξένεψε η ερώτηση. Δεν, ήταν δηλαδή άκερη τουλάχιστον, για να μην πω κάτι άλλο. Αυτά τα άτομα λοιπόν που έχουν προσληφθεί αναλαμβάνουν υπηρεσία σιγά σιγά γιατί του δίνεται χρονο, ένα χρονικό διάστημα ενό μήνα Α, για να τακτοποιήσουν τι δουλειέ του και να έρθουν να αναλάβουν υπηρεσία. Επειδή mm -hmm. λοιπόν οι άνθρωποι έχουν κάποιε υποχρεώσει και οτιδήποτε έρχονται σιγά σιγά. Ηδη όμω έχουν ασκήσει αρκετά άτομα από το νοσηλευτικό προσωπικό και έχουν τοποθετηθεί και έχουν πάρει μια ανάσα και